Πολύ βόλα, καθέσπερα ισοσύμη και με κουτάκι κοτσακολα φόλα. Στα παιδιά λε την και όλα ευλογημένα και με την εύκη σου δέσποτα. Κι τον κόσμο με θεμέλια από τόματα. Βαθούμε πολύ χρώματα, κοκκίνα τυφώματα. Να μη φανεί το αίμα των αθών. Δε δύο φορέ το χρόνο στην ηρών. Η σκοπή είναι χρήστα φίγα τη πολιεθνικέ. Κανεί τραπέζε, τι κυτρικέ και τι τηγατρικέ. Φόνιαδες των λαών είναι και που βλέπουν τον αφάγιο ξαφλωτία της ακτές Δεν πρέπει ο πρόσφυγας που τον έκανε εκείνος που ολόκληρη τίγη πάντοτε ξέκανε Δεν είναι άνθρωπος που λέω, δεν είναι έθνος Είναι το σύστημα που γέννησε το πέντος σας Μπροστά μου άτομα Αυτό το, το σκάφο εξέπεμψε, νομίζω, γύρω στι 9 παρα 10, έσω μέσω του 112, και η τακή του τύχη, αντί να του βγάλει, αν του έβγαζε δηλαδή 50 μέτρα δεξιότερα ή 50 μέτρα αριστερότερα, mm -hmm. θα βγαίνανε σε αμόδι παραλία και θα είχαν σωθεί άπαντε. Yeah. Πάσε το σκάφο εκεί, διαλύθηκε βεβαίω. Οι άνθρωποι αυτοί βγήκανε πάνω στο, σε ένα υποτυπώδε πλάτωμα, αλλά εκεί η θάλασσα του κοπανούσε όπω τα χτακόδια. Εγώ είδα τουλάχιστον πέντε άτομα που ήταν. Με κατσου πάνω στον και όλοι μαζί Του πήραν τα κύματα μέσα και μέσα σε πέντε δευτερόλεπτα του έπνιγαν. Μια του δάκρυ τη γη άκρη άκρη. και μαύρο χώμα και Για κάθε σώμα μα και συνενοχή. Είναι μας αλήθεια, δράδυ, δεν χωρούνε, το Θεό, δεν και ακούς, θέλω αυτό το τα και εγώ Και το έγκλημα συνεχίζεται στο Αιγαίο. Ήταν ο Δήμαρχος Κυθύρων, ο στα, Στράτος Χαρχαλάκης, μέσα στο τραγούδι των Κοινών Θνητών, με τίτλο «Μια Κραυγή», για όσα έγιναν στα Κύθυρα. Βγαίνουν και βίντεο σιγά, σιγά, σιγά σήμερα το βράδυ. Μα δεν είναι ψέματα όλα αυτά. Δεν είναι προπαγάνδα του Ερντογάν. Δεν ξέρω. Δεν... Έχει τόσο Έ, έτσι λένε σημασία. οι δεξί, ότι δεν γίνονται αυτά. Δεν υπάρχουν δεξιοί. Δεν υπάρχουν. Δεν τρυπάνε βάρκε, δεν υπάρχουν ναυαγί Οι δεξιοί και αριστεροί. Ε, έτσι όπω το βλέπαμε, δεν με νοιάζει καθόλου. Έχει μια σημασία πολιτική γενικώ. Αν του έχει στείλει Ερντογάν, αν το εργαλειοποιεί η Ελλάδα, αν το εργαλειοποιεί η Τουρκία. Αν η Ευρώπη με τα δουβλίνα του μαζεύει όλου εδώ και του πνίγει. Σημασία έχει ότι οι άνθρωποι τελείω άσχετη με όλα αυτά, φτωχοί, κατατρεγμένοι. Πνίγονται. Τι φταίνουν τώρα οι 16 γυναίκε στη Μυτιλίνη που πνίγηκαν από την Αφρική, από μια χώρα τη Αφρική. Κάποιο του έταξε ότι πάμε στον παράδεισο, δεν ξέρουν ούτε για Μυτιλίνη, ούτε για Βερολίνο, ούτε για πλούτο. Δεν... Πάμε να σωθούμε, να φύγουμε από το νερό που δεν έχουμε. Που δεν έχουν νερό, δεν έχουν φύγει και όλε τι οικονομίε. Για γιατί λόγω τη αυστηροποίηση έχουν αυξηθεί των λαθρεμπόρων τα κόμιστρα ναι. και πληρώνουν και περισσότερο. Και λένε πάμε να σωθούμε το κόλυμπο ξέρουν, ούτε το καιρό θα έχει Ούτε που θα μπουν Μπορούμε να κάνουμε λίγο την προσομοίωση Τελείω στα τυφλά Περπατάς χιλιάδε χιλιόμετρα, πα και σουτάζει κάποιος Πού πούνε από χωριά Που δεν έχουν ούτε τηλεόραση Δεν ξέρουν τι θάλασσα κάνουν Τίποτα, τίποτα Με τα ρούχα, με ένα κολοσσίβιο, με μια τελικιά βάρκα Και μπαίνουν μέσα σε μια βάρκα, πάει Δεν ξέρω για ποιου λόγους. Προφανώς ο Ερντογάν το αφήνει να μπαίνουν γιατί θέλει να κάνει τη δουλειά του, την πίεση προς την Ελλάδα, προς την Ευρώπη για να πάρει και άλλα λεφτά. Ε, και μπαίνουν και πνίγονται. Τι φταίγαν αυτοί οι άνθρωποι οι γυναίκες στη Μητυλίνη, τι φταίγαν οι άλλοι κάτω στα κήθυρα, αυτά είναι μόνο απόψε. Και τι φταίνε και τόσα άλλα που δεν τα μαθαίνουμε με ευθύνη του τουρκικού λιμενικού, με ευθύνη του ελληνικού λιμενικού. Έχει σημασία. Το κούκκούλιμα τη ελληνική κυβέρνηση. Και ο Νεπρόφαντο, γιατί θέλει και ο Ερντογάν για τους δικούς του δικού του λόγου και ο Μιτσοτάκη για τους δικούς του δικού του λόγου και η Ευρώπη για του δικού τη λόγου. Βλέπει του ανθρώπου ω τίποτα. νεκρού, ζωντανού νεκρού. Αν πάρουμε τη συζήτηση και πιάσουμε για την εργαλειοποίηση, ναι, θα βγάλουμε για ένα συμπέρασμα ότι ο Ερντογάν φταίει περισσότερο, προφανώ φταίει πάρα πολύ. Γιατί είναι και κομική η θέση του και δεν τον νοιάζει. Και βγήκαν τα βίντεο, ανοίξαν το Μηταράκι. Κάνε κάνουλα όποτε θέλει. Ναι, ναι, ναι, ναι. Καλά, ο Μηταράκι ανέβασε ένα προπέρσινο βίντεο. Ναι, οκ. Okay. Ναι, έβαλε ένα προπέρσινο βίντεο. Και αυτό παίζει σε όλο αυτό που γίνεται. Ούτε ο Τραμπ τέτοια. Και κανεί από αυτού που πνίγηκαν και που έρχονται δεν θέλει να μείνει στην Ελλάδα. Δεν ξέρει καν τι είναι η Ελλάδα. Ευρώπη θέλει να πάει, σε άλλε χώρε θέλει να πάει. Επειδή το έχουν μοιριστεί αυτό Ευρωπαίοι, βάλαν το Δουβλίνο και σου λέει θα μένει εκεί που σε πιάσανε, δηλαδή στην Ελλάδα. Ναι, ναι. Που η Ελλάδα στα Κύθρα δεν έχει τίποτα Προχτές βγήκαν άλλοι 47 Και είναι τρεις μέρες στο λιμάνι μένουν Πέρα από αυτούς που βγήκαν σήμερα Δεν έχει υποδομή, δεν έχει τίποτα Δηλαδή και, και οι κάτοικοι των Κιθήρων Και ο Δήμαρχος μια απόγνωση λέει πού να τους βάλουμε Δεν υπάρχει χώρος να τους βάλουμε Και άλλαζε βέβαια το κενό. Και, και, και, και μένει σε ένα λιμάνι, έκανε ένα κολλό σλιμπιμπάκι στην καλύτερη. Και προφανώ και ε, τώρα έχει με κάποιο τρόπο με τα στρατόπεδα που έχουν φτιάξει, έχει μαζευτεί σε συγκεκριμένο, έχουν μαζευτεί σε συγκεκριμένα σημεία στα νησιά. Αλλά και οι νησιώτε προφανώ έχουν δίκιο γιατί δεν μπορούν να γεμίζουν με κόσμο κατατρεγμένο, πεινασμένο που δεν, δεν ξέρουν ακριβώ. Αλλά που και που δεν υπάρχει υποδομή, δεν υπάρχει στήριξη από το κράτο. Δηλαδή πραγματικά είναι και αυτή σε ένα διέξοδο γιατί. Πρακτικά τι θα του κάνουν. Και πρακτικά τι θα του κάνουν. Αυτό ακριβώ. Δηλαδή να. Υπάρχουν τρόποι να. άμεση. Θα του βάλει ένα γήπεδο κλειστό. Θα του βάλει εδώ. Αλλά αυτό δεν είναι μια μόνιμη λύση. Είναι ένα έγκλημα που δεν ξεκινάει με τον Ερντογάν που άνοιξε την κάνουλα. Όπω λέμε και άνοιξε την μπαρ να φύγουν 100 σήμερα. Ξεκινάει από τι χώρε αυτέ. Με τη φτώχεια που υπάρχει εκεί, με την εκμετάλλευση του πλούτου, γιατί όλε αυτέ οι χώρε είναι και πλούσιε στο ε... υπέδαφο. Από τη Δυτική, από τη, απ τη Δύση, από την Απικιοκρατία μέχρι και σήμερα, γιατί η Ελλάδα ήταν 20 χρόνια στο Αφγανιστάν. Ω χώρα που επέβαλε την, την ειρήνη μαζί με το διαβολικά καλό Τραμπ, με το διαβολικά καλό Ομπάμα, με, με τι κοινέ αξίε που μοιραζόμαστε, όπω λέμε Μιτσοτάκη, το διαβολικά το Λίγιο Τσίπρα και ούτω Γιατί δεν είδαν και από την αριστερά καμία κριτική στον Τραμπ για όλα αυτά που έκανε. Διαβολικά καλό τον ανεβάζαν, διαβολικά καλό τον κατεβάζανε. Που έχουν αποτέλεσμα όλα αυτά τώρα. Προφανώ. Όταν είσαι εκεί και κάνει business με το ΝΑΤΟ, τη μεγάλη συμμαχία τη ειρήνη, θα σου έρθουν κάποια στιγμή. Και καλό είναι να μην έχει αυταπάτε για το τι θα προκαλέσουν αυτέ οι business. Και όλο αυτό δεν αποτρέπεται με βυθίσει. Θα βυθίσει 5-10 πλοιάρια. Θα περάσουν, άλλα 10 θα περάσουν. Δεν υπάρχει περίπτωση. Όταν ε, και αν αυξηθούν οι ροέ από αυτέ τι χώρε, τι φτώχειε οι ροέ, η λύση στι χώρε του. Αν ήταν καλά τα πράγματα εκεί θα μένανε, δεν θα φεύγαν. Γιατί να φύγει κάποιον. Δεν νομίζω ότι έχει κανεί όρεξη να δείξει. Γιατί φύγανε από εδώ το 60 για να πάνε στην Ολλανδία, στο, Βέ, στο Βέλγιο, στην Αυστραλία. Δεν είχαν ζωή. Και απόδειξη αυτού ότι δεν ξέρουν καν πού πάνε. Δεν, δηλαδή Όχι. θέλουν απλά να φύγουν από εκεί. Εννοείται να πάνε, του έχουν Δεν ξέρουν τι θα συναντήσουν είναι... εδώ ή που θα πάνε ή πώ και τι. Στην Ευρώπη που να πάνε. Εκεί ο δεν, είναι, δεν έχει Facebook, δεν έχει Twitter να κοιτάνε να λένε που πού βολεύει ή πω το. Ε, δέχεται κάθε, κάθε χώρα. Κάνουν ό,τι έκανε ελυπή ο καθένα. Παίρνει το παιδί στην αγκαλιά και φεύγει για να σωθεί, ξέροντα ότι οι περισσότερε πιθανότητε είναι και να πεθάνει. Γιατί αν βάζει το θάνατο πρώτο, σημαίνει ότι και εκεί θάνατο έχει. Αν επιλέγει τον μελλοντικό θάνατο σε μια θάλασσα, κρύα, στα κύθυρα, στα βράχια ή στη Μυτιλίνη, σημαίνει ότι και εκεί που είσαι δεν έχει κανένα απολύτω μέλλον. Οπότε ρισκάρει. Μπα και κάτσει μπύλια, πα και περάσει. Μπα και δεν είσαι στου πνιγμένου, πα και δεν φοιτηθεί αυτό το σάπιο εκεί, να δώσει και κάποια λεφτά στου απαταιώνε, τα λαμόνια που του ξέρουν και από εδώ και από εκεί όλοι που εμπορεύονται ανθρώπου και αγωνίε ανθρώπων. Και η Ευρώπη βέβαια όσο το ξέρει. Και έτσι λοιπόν το έγκλημα συνεχίζεται στο Αιγαίο, που ήταν μια ωραία θάλασσα, ξεβράζει νεκρού συνεχώ. Και σήμερα το βράδυ, δικά, Ξεύρασε πάρα πολλούς. Βγαίνει και η σήμερα το πρωί mm. να είναι και αρμόδια εκεί επί των θεμάτων αυτών Βρήκανε. Να, Αυτή πήγε, βγήκε. πήγε να δώσει κολόχαρτο για να παραγωριά Όχι, όχι, δεν, δεν, πήγε, δεν, δεν πήγε στους ανθρώπους που Δεν Πας καλά. Στα κανάλια πήγε. Θέλω να ολοκληρώσω λόγοντας το εξή. Εχθές ήταν μια πολύ δύσκολη ε, νύχτα για όλους. Σας είπα... Κυρίω το λιμενικό. Οι μόνοι που δεν είχαν δύσκολη νύχτα εχθέ ήταν οι ανθρωπιστές του πληκτρολογίου, που σήμερα ξυπνήσαν φρέσκι-φρέσκι και γράφουν αυτά που μου λέτε, ετοιμάζουν μηνύσει κατά των λιμεναρχών και των, των λιμενικών και γενικώ παριστάνουν του ήρωε από την κρεβατοκάμαρά του. Δεν, από το δεν σήμερα. Ρίξαν... Όχι, και σήμερα ειδικά δεν το είπαν. φορέ έχουν επίρρια. Υπήρξαν και ναι, ναι. πολλοί εθελοντέ, να τα λέμε mm. κι αυτά. Οι οποίοι πήγαν και βοήθησαν. Κατηγορεί τώρα εδώ η βούλτευση κάποιου που κάθονται στο πληκτρολόγιο και γράφουν. Ναι. Ωραία, να μην κάνουμε τίποτα. Τίποτα απολύτω. Να, να μην σκεφτεί κανείς τίποτα από όλο αυτό. Να μην γράψει ένα σχόλιο σε αυτά τα social media που σου δίνουν αυτή την ευκαιρία να γράψεις, να εκτονωθεί, να εκφραστεί, να υπάρξει. που γράφονται και άπειρε ανοησίε. Δεν το έτσι αλλιώ. σε όλα τα θέματα. Δηλαδή. Ε... και από ανθρώπου σαν τη βούλτευση επίση. Δεν γράφονται μόνο από ανώνυμους με. Η βούλτευση μην είναι σε κάποιου λογαριασμού. Είναι μόνο οι Ινδιάνικοι. Δηλαδή να μην, να μην εκφραστεί όπω νιώθει ο καθένα που εκείνη στιγμή θα δώσει. Αν ακούσει, πνίγηκαν κάποιοι, θα δώσει άδικο και σε έναν υπουργό. Ναι, θα τον αδικήσει. Μπορεί να γράψει κάτι από αγανάκτηση. Και να δεχτούμε μόνο την άποψη τη κυβέρνηση και τη βούλτευση. Να μην υπάρξει αυτό που λένε η μεγάλη παπάντζα, η περίφημη δημοκρατία, να μην υπάρξει έστω και έτσι. Μα γιατί δεν, υπάρχει, δεν βγαίνει ένα κονδύλι όπως βγαίνει για τα κανάλια κάθε τόσο να βουλώσουν και τα στόματα του, των social media είναι να λίγο, ελέγχονται είναι αυτή, αυτή είναι η αγανάκτηση της βούλεψης γιατί ο καθένα κάτι και λέει το μακρύ του κοντό του διαμορφώνει γνώμη και δεν ελέγχεται όπου πουθενά όπως τα κανάλια Είναι ένα θέμα ε... 7,5 εκατομμύρια πώ είναι τώρα Με τη λίστα σκρέκα. Ναι, είναι, ήρθε η ώρα να δώσουμε και για το ωραίο. Αυτή, αυτή η καμπάνια είναι η μεγαλύτερη απάτη, γιατί θα μας λέει αυτή η καμπάνια πώς να ξεκονομήσουμε ενέργεια. Ότι εμείς ακούγοντας όλο αυτό, έχουμε ανοιχτού θερμοσίφωνες, τώρα και τα φώτα. Έχει πάει σε σπίτι, μάλλον ζούμε όλοι σε σπίτια. Λειτουργούμε όπως λειτουργούσαν πριν δύο χρόνια. Δεν κατεβάζουμε διακόπτες αμέσως, yeah. Δεν ναι. προσέχουμε. Δεν, δεν, δεν, δεν. Ατμόσφαιρα. Δεν λέγω ξαφνικά χωρί λόγο. Δεν λέω με τα αλλά είναι τέτοιο το θέμα. Βλέποντα τον λογαριασμό τη ΔΕΗ, δεν χρειάζεται να μου το πει κάποιο από διαφήμιση με φτά, για να πάρει το κανάλι. Πιπίλα. Άλλη μια λίστα πέτσα καινούρια για να μου πει πρόσεξε, θα σου έρθει ακριβό το ρεύμα αν Το ξέρω. Δεν χρειάζεται όλο αυτό. Αν, αν κάνουμε οικονομία, να κάνουμε οικονομία και το Ε, θα παίρνει τι λάμπες πολύ σχολαστικά Ναι, θα τι κατεβάζει θα τις πλένει για να μην έχουν σκόνη Μια να φωτίζουν να περισσότερο. Ναι, σωστά, σωστά. Πού εμεί εδώ κάνουμε τον κύριο Νικολακάκη, Πέρναμε τηλέφωνο και τα λέγαμε. Πού να φανταστούμε. Το κάνουμε και τσάμπα εμεί. <laughs> το κάναμε <laughs> και τσάμπα. Η θετική εικόνα από τα κύθρα, έβλεπα μέσα σε όλη αυτή την τραγωδία, είναι ότι πήγαν μέσα στη νύχτα ε, περίπου 50 κάτοικοι, γιατί το σημείο, όπω είπε ο Δήμαρχο που έσπασε αυτό το σκάφο, είναι πολύ απόκρινο χιβράχη και με σκηνιά, ο ένα με τον άλλον σώζαν ανθρώπους. Και είχαν πάει και με κουβέρτε, είχαν πάει και με φαγητό, οι κάτοικοι των κηθήρων να σώσουν ό,τι μπορούν ό, από κατάφεραν να αυτούς σώσουν. τους ανθρώπους. Τελείας αυτά, τα πολύ δυσάρεστα και τα πολύ δύσκολα έτσι και αλλιώς. Και ένα άλλο θέμα είναι τα, τα εθνικά. Ο Ερντογάν, οι, οι, οι, οι υπουργοί του, κάθε μέρα αυτοί μιλάνε. Ρε παιδί μου, εγώ καταλαβαίνω ότι έχει εκλογές. Καταλαβαίνω τους πολιτικούς σε όλο τον πλανήτη. Αν έχουν εκλογές, και εδώ το αρχίσει. Το τσιτώνεις, το τσιτώνεις, ναι. Πρέπει να είσαι πολύ μικροτσούτσυνος για να ασχολείσαι κάθε ώρα και ο Ερντογάν και όλοι οι υπουργοί με την Ελλάδα. Εντάξει, έχει, σε, δηλαδή, σε μια ελίκη, όπως και να έχει μαζεύει. Ξεπερνάει τα όρια της πολιτικής αντιπαράθεσης. Λένε Θα τους βγάλουμε το μάτι, έλεγε προχτές ο Μπαχτσέλη, ένας ο συνεργάτης. Ναι, ναι. Θα τους πετάξουμε στη θάλασσα. Ήρθε η ώρα τους να προσέχουν να κάνουν. Κάθε μέρα όλοι οι υπουργοί έχουν συναγωνισμό. Ποιος θα πει τι, το πιο ακραίο είναι ο, ο, ο καυγατζής τη γειτονιά. Που με απειλέ θα σου κάνω, θα σου ράνω, Μπορεί να τι υλοποιήσει, δεν ξέρω. Αλλά ε, εντάξει, αλλά είναι αυτό το σκυλί, α πούμε, το σπαστικό που όλη την ώρα Ξεπερνάει τα όποια όρια έχουμε ζήσει. Θα μου εδώ έκανε. Σύμφωνα με τη Λιβύη, πέρασε πάνω από την Κρήτη και ενώ σε τη Λιβύη με την επίση παλαβά. Ό,τι να είναι κανονικά. Ε, Όλα αυτά λοιπόν. Βέβαια... Οι εκλογέ που έχει αυτό και η ρητορική του βολεύει και τι που εδώ εκλογέ που έρχονται. Δεν το συζητούμε. Γιατί σε τέτοιε κρίσει. Γι' αυτό η Ντόρα κοιμάται Ναι. Εντάξει. Να έχουμε πει λίγο με τον άνθρωπο ή πιο έφαγαν τον. Πώ το με τα στραγάλια. Το, το χαλαβάμε χαλαβά τα, τα στραγάλια. στραγάλια. Ε, τα είπαν. Τσιτώσε το λίγο. Έχω κι εγώ εκλογέ. Το τσιτώνουμε. Δεν, εντάξει. Τάξ, δεν ξέρω δεν αν, να... Να... αν έγινε έτσι. Αν μπορεί ε, να γίνει. Να έτσι. Αλλά δεν χρειάζεται και σε πολλά θέματα να εξη συμφωνήσει για το πώ θα το κάνει. Το καταλαβαίνει από πριν να λέει α πούμε ο Ερντογάν. Ε, μην ψηφίσετε μνητσοτάκι. Αυτό είναι τεράστια βάντα στο μνητσοτάκι. Έτσι κι αλλιώ. Όποιο και να το έλεγε, για όποιον ηγέτη, Μα χώρας, και από μόνο του, μέχρι Δηλαδή είναι σαν λογοκρισία στα κανάλια. Δεν χρειάζεται να σου πει ο διευθυντή κόβεσαι, δεν θα πει αυτό. Εννοείται. Υπεραιαίω ατμόσφαιρα. Το ξέρει, το ξέρει, το βλέπει, το καταλαβαίνει. Δεν υπάρχει περίπτωση να μην το πιάσει στον αέρα. Βγαίνει λοιπόν σήμερα το πρωί, αλλά όμω εμεί παρακολουθούμε όλων τι δηλώσει. Και κυρίω ο Σκάι τι προβάλλει. Του Ακάρ, του Ερντογάν. Έχουμε και κάθε μέρα τον Κοστίδη που βγαίνει το πρωί και κάνουμε μετάφραση, του αναλυτέ τη Τουρκία, του χάρτε. Τα βλέπουμε όλα κάθε πρωί. Και μετά παίζει το τουρκικό σύριο, το τουρκικό ριάλτη κτλ. Ναι. Και ε, βγαίνει σήμερα το πρωί ο Άρη Πρωτοσάλτη και κάνει μια σωστή παρατήρηση στην πρωινή Μα. εκπομπή του Σκάι. Μήπως πρέπει από το να είμαστε κάθε πρωί και να λέμε Τι είπε χθε το βράδυ ο Χουλουσία Καρ mm. αν Παναγία μου Ε χάσαμε <τλώμος> μια δήλωση του, του Χουλουσία Καρ μην <μί>, <μί>, τέτοιος πανικός <μίχε> Που δεν τον ακούνε ούτε οι Τούρκοι φαντάζομαι το Χουλουσία Καρ Γιατί και, και ο Τούρκο πρέπει να πάει Να πάει στο σπίτι ψωμάκι Και, και να δω τε, το 3% πληθωρισμό δεν δε πάει πήγε. Και με άριστα Λοιπόν, δεν Λέρω, κατεβάζουμε είπε, ε, ε, λίγο του τόνου όλοι νάρι. μαζί από το να ξυπνάμε και κοιμόμαστε με το τι υποχουλουσία κάνει και ποια μπορεί Α ρίξουμε λίγο τα flaps με, που βγάζουν τα, mm -hmm. το φτερό τα στο αεροπλάνο. Τα, τα, τα, τα, τα flaps λίγο αναφορικά με του Τουρκού. Γιατί παίζουμε, ευθέω θα το πω, την ιστορία όπω τη θέλει ο Ερντογάν. Αυτή η παρατήρηση είναι σωστή. Με πιο σκεπτικό ότι έχουν εντοπίσει και στην κυβέρνηση ότι η ψυχολογία, επειδή ξέρουμε όλοι ότι επενεργεί στην οικονομία, υπάρχει ένα κράτημα, επειδή βλέπει συνέχεια ότι ο Ερντογάν, ο Ερδογάν, θα γίνει πόλεμο, θα γίνει πόλεμο και μειώνει, ο άλλο δεν πάει να καταναλώσει, γιατί η κατανάλωση θέλει και λεφτά πρώτον και ψυχολογία δεύτερον. Το έχουν καταλάβει, το λέγανε και κάποιοι υπουργοί του Άγκο τη προηγούμενη μέρα και λέει αυτό άριστο πρωί: Να μην παίζουμε το παιχνίδι του Ερντογάν. Αυτό το πει στι 7. Μια ώρα μετά βγαίνει ο Κωστίδη μαζί με τον οικογόμο. Όταν ο Υπουργός Άμυνα τη Τουρκία, λέει δόθηκε εντολή στο ναυτικό και στην αεροπορία να μην, καλά, να μην υποχωρήσουν καλά, αυτό δεν περιμένει κανείς να υποχωρήσει κανείς ούτε η ούτε η πλευρά δεν περιμένει κάτι να πει ένας Υπουργός άμυνα. Αλλά... Για πρώτη φορά στη ρητορική τη Τουρκία σε σχέση με την Ελλάδα, μπήκε ότι αν χρειαστεί, θα πεθάνουμε. Αν χρειαστεί, θα γίνουμε μάρτυρες Και το είπε χθε δύο φορέ ο Υπουργό Άμυνα τη Τουρκία. Και, το Και αυτό μα προκάλεσε. Το, το είπε στη σχολή, αντίστοιχη σχολή Αεροπορία, Σχολή Ικάρο, δηλαδή στο, στο Πανεπιστήμιο Εθνική Άμυνα τη Τουρκία. Δύο φορέ. Θέλω να πω ότι κάθε μέρα από τι 8 ω 9 έχουμε ακριβώ. Όλα τα στελέχη, όλου του υπουργού, βουλευτέ, αναλυτέ, τι είπανε. Δηλαδή, ο Άρη είπε να μην παίζουμε το παιχνίδι του Ερντογάν. Μια ώρα μετά το παιχνίδι του Ερντογάν παίζει ο Σκάι. Κάποιο πρέπει να πήκε το αντίθετο για ξεκάθαρο. Δεν ξέρω τι να πει. Θα παίχθει έτσι κι αλλιώ το παιχνίδι του Ερντογάν. Εγώ συμφωνώ με την τελείωση του Άρη ότι δεν πρέπει να παίζονται αυτά. Γιατί είναι ντα ηλικία. Προφανώ έχουμε το προσέχει ηγεσία τη χώρα, ο στρατό, όλοι μα κοιτάμε, παρακολουθούμε. Αλλά δεν θέλει την υπερβολή και την ανάλυση μότα α μό, είπε ο Ακάρ. Με μετάφραση, τι λέει σαμπάχ, η Σαμπάχη Εφημερίδα, το ανθιπομονόστιλο. Όλα αυτά δημιουργούν άλλο. Τι έγινε κόντρα στη γραμμή, ο Πορτοσάλτε. Δεν ξέρω αν είναι κόντρα στη γραμμή, αλλά με αυτά και με αυτά θυμήθηκα μια παλιά δήλωση. Γιατί του... πολλοί εξυπηρετούν όλα αυτά γενικότερα την κατάσταση, την κυβέρνηση, τι εκλογέ. Και... Για κάποιο λόγο γίνονται όλα αυτά. Υπάρχει ένα λόγο. Αλλά πρέπει να υποθεί και μια τάκα για ξεκάρθωμα. Δεν ξέρω αν είναι ξεκάρθωμα, εάν το πιστεύει, αλλά σημασία έχει ότι. Ειδικά αυτό το κανάλι το έχουν πάρει τώρα και τα άλλα κανάλια. Γύρω στι 8 αρχίζουν τα, τα, τα τουρκικά mm. και τι αναλύσει. Και πάρε ναύαρχου και πάρε στρατέου να λένε ότι εμεί, άμα γίνει, λέει του έχουμε φτάσει εκεί, έχουμε ρίξει πυράβλου. Πήγε ο πύραβλος στη Σμύρνη, πήγε ο πύραβλο. Ότι εδώ δεν θα έρθει πύραβλο. Mm. Μόνο mm. εμεί θα ρίξουμε πυράβλου. <laughs> και η μισή, αν φύγουν οι δικοί μα πύραβλοι προ τα εκεί, η μισή δική του θα έρθουν προ τα δω. Δεν θα έχουμε τη χαρά να κάνουμε ζάπιγκ μετά Δεν θα είναι εύκολο, αλλά εντάξει. Ναι, ναι. Νομίζουμε ότι εμεί θα νικήσουμε. Το θέμα είναι η δημοκρατία. Η δημοκρατία πήρε από το χωνάκι μόνο. Ναι, το μεγάλο. Και θυμήθηκα μια παλιά δήλωση του Αλαφούζου, Πολύ όταν είχε αρχίσει να φτιάχνει το Sky, που έλεγε ότι είναι κακό λίγο ήχο, αλλά έχει μια αξία ότι στρεφόταν κατά των τουρκικών σύριαλ. Με αειδιάζει η ελληνική τηλεόραση επειδή είναι γεμάτη τουρκικά σερial. Δεν αντιλαμβάνομαι γιατί αυτή η προβολή του σύγχρονου τρόπου ζωή στην Τουρκία, τη σχέση έχει με εμά. Γιατί το βλέπουν με τέτοιο φανατισμό τόσοι πολυθέατε. Αλλά εκεί δεν υπήρξε καμία αντίδραση. Δηλαδή, τι μα πήραξε εδώ, επειδή είπαμε κάποιε αλήθειε, ενώ αποδεχόμαστε την προπαγάνδα, αν θέλετε, μέσα από το του τρόπου ζωή. Αν αυτό δεν είναι προπαγάνδα, τι είναι που όλα τα κανάλια δείχνουν Τούρκη, Κασίρια Αλλά αν είναι δυνατό. Μετά από αυτό ήρθε το Καρά Εφντά από το Σκάι. Το Κιζίμ, η κόρη μου, από το Σκάι. Το Ερκεν δεν ξέρω πώς το προφέρετε, θεός, Το Μουζή Ο γιατρό τη ιστορία ενό θαύματο. Το Σαντακαστσίζ, ο άπιστο. Ήρθε ο Ατζούμ που πήρε τα σαρβά, οι φόρτε και τα τέτοια. Θέλω να πω, αυτό που λένε ότι το κεφάλαιο δεν έχει πατρίδα. Αποδεικνύεται, αποδεικνύεται και αυτό. Τα κέρδη έχουν σημασία. Ευτό και είναι απλά ένα σχόλιο. Ναι, είναι προπαγάνδα. Δεν σημαίνει ότι την κάνουμε. Αλλά είναι την προπαγάνδα. Θυμάμαι και εγώ παλιά. Μπορεί αυτό να θέλει να πει. Δηλαδή, είναι από μια στιγμή αυτοκριτική. Το θυμάμαι εγώ αυτά που το συζητούσαμε στο Σκάι και λέγανε: Εκεί είδα τα άλλα κανάλια, τι κάνουμε τα τουρκικά σύριαλ και τα λοιπά. Εμεί φύγαμε βέβαια στην πορεία και ξαφνικά άρχισαν να δείχνουν το τουρκικά σύριαλ. Σε με, ώρε μεγάλη τηλεθέαση. Βεβαίω ο λαό μα τα αγκάλιασε όλα Τα αγκάλιασε, βέβαια. Τα τουρκικά σύριαλ. Και τα βόρειασε τον... στα περιοδικά. Ναι ναι, ναι, ναι, ναι. ναι. Να μην χάσει το επόμενο. Κατά τα άλλα, η Τούρκη είναι κακή, Αλλά θα δούμε το σύριαλ του το βράδυ, θα δούμε το survival του. Φέτο θα είναι και με. Του επώνυμου που έχουν πάει. Του πάει και λοιπά. ο Τάνο, θα ξαναπάει ο Τάνο μέσα. Ρε, παιδι, άλλο ρόλο λέει, δεν ξέρω. Ναι. Αυτό με τις ε, visitors, το καινούριο είναι, είναι. Τούρκο είναι κι αυτό. Βίζιτες? Έναν είσαι με visitors, δεν ξέρω. <laughs> <laughs> δεν, ξέρω. <laughs> δεν ξέρω. Δεν ξέρω αν είναι Τούρκος, Δεν το ξέρω. Α, δεν ξέρω. ξέρω. Μοιάζει η αισθητική. Το ελάχιστο να χαρακτηρίσει παίκτη reality ως visita. Mm. Δεν σε καταλαβαίνω. Είναι reality. Δεν ξέρω τι είναι. Τι λεπαιχνίδι. Α, δεν ξέρω. Πώ να το πω, ξέρω εγώ. Σκουπιδήλα. Δεν ξέρω. Α, ούτε ναι. εγώ ξέρω. Απλά ναι, λέω, πρακτική. κάνω κι εγώ ερωτήσει. Ναι, αλλά λε όμω. Λέω. Αυτή είναι η ελληνική τηλεόραση. Mm. Αυτή είναι η πρόταση γενικώ προ το λαό. Mm. Να ανέβει το επίπεδο. Αλλά ο λαό του καταναλώνει, γιατί όχι. Αυτή είναι η αισθητική. Να έχουμε εκπέμπεται... όρεξη κατοφαγία. Αυτή κάνω, είναι η αισθητική, αισθητική στα σαλόνια που εκπέμπεται τα κανάλια. Ωραία αισθητική. Το ξέρω. <laughs> Πολύ καλά. Να την χαιρόμαστε, να την κληροδοτήσουμε στα παιδιά μα. Εκφράζει αυτού που την δημιουργούν. Τόσο αυτά με αυτά. Εννοεί ότι αυτό πρέπει να το κάνει. Δεν χρειάζεται να το κάνει. Αν δεν προβληθεί το σκουπίδι, δεν θα δει το σκουπίδι κάποιο. Για φαντάζομαι. Δημιουργούνται ανάγκη, Δεν λέω αυτό. Προφανώ δημιουργείται η ανάγκη για σκουπίδι. Και εσύ που περνάει την ανάγκη. Ιδανικά... Για να ρυθμίσει ότι έχει την ε, ανάγκη να δει δάνου. Φαντάσου, ξέρω εγώ τώρα, ε, να συντονιστούν όλα τα κανάλια και για πέντε ώρε να μεταδώσουν εκπομπέ για τον Ελίτη, το Βάρναλ. Θα πατώσουν. Όχι, όλα τα κανάλια ταυτόχρονα. Θα πατώσουν. Δεν, όλα θα, τα το δηλαδή, δεν θα το κλείσει κανεί. Δεν θα το δούνε. Πώ θα έχουν βγει από αυτό το πεντάωρο μετά οι τηλεθεατές. Ε. Θα είναι ίδιοι όπω βγαίνουν μετά βλέπουν τρόπο, το survival. Με έναν τρόπο που αυτοί που ορίζουν τα προγράμματα των καναλιών δεν θα, το καναλιών δεν θα θέλουν να βγουν οι τηλεθεατέ του. Γιατί αν αυτό συνεχιστεί πολλά πεντάωρα μετά δεν θα θέλει να δει αυτά τα κανάλια. Ε, θα θέλει να κάνει και άλλα πράγματα. Και οπότε... να το ανοίξει Και να ψαχτεί αλλιώ. Και να διαβάσει που ένα. Ναι, στόχο. Μόνο να σκεφτεί πέντε βασικά πράγματα. Τι ποιο διαβάζει. Να... να σκεφτεί πέντε βασικά πράγματα για τον εαυτό του και την αξιοπρέπεια του. Αν δει κάτι και σου ερεθίσει κάτι το εγχείρημα, θα το, το ψάξεις ψάξει, ψάξει, μετά. Το αν ο τον ελίτ, ένα ντοκιμαντέρ, ξέρω εγώ. Έχουμε και είπα ποιητές έτσι επειδή είναι το πιο απλό μπορεί να δείξει και άλλα πράγματα που επίσης είναι, δει, είναι, ναι, ναι, είναι ενδιαφέροντα από λαϊκές παραδόσεις, από ναι. την αγωνία και τον αγώνα ανθρώπων να παλέψουν και να τα καταφέρουν στη ζωή τους Ιστορικά γεγονότα Πάμε, δεν θα κάνουμε πρόταση τώρα και ούτε είναι, βγάζει μια μπαγιατίλα αυτό έτσι πως το διατυπώσαμε και με τους ποιητέ. Μπορεί να λέει κάποιο, ναι θα βλέπουμε ποιητέ και κουλτούρα και όχι και απλά πράγματα καθημερινά Κατά Καλά, δηλαδή, έχει γίνει όμω κάτι πιο πω, έτσι ψαγμένο, πιο, πιο πια νου, πια νου ζωή. Είχαν κάποια στιγμή στο δεν, δεν θυμάμαι. θυμάμαι. Κοραγάτσι, δεν θυμάμαι. Κάτι τέτοιο μια χαρά το αγκάλια ο κόσμο. Και έχει γίνει και, να σου πω, και ποιοτικό γύρισμα. Τι μη και φούντι αυτά. δεν ήταν τα παιδιά που αγωνίστηκαν και καταφέρανε συλλογικέ συμβάσει. Να, να πάρει πέντε παιδιά από αυτά να, να μιλήσουν τι έκαναν πριν. Τι απογοήτευση είχαν, αν περίμεναν θα το καταφέρουν, πώ αγωνίστηκαν, πώ κραίνανε στα σύνδια από τον άδωνι, να μείνει κάτι άλλο. <laughs> <laughs> θέλω να σου πω μια, μια ώρα σε δεν, δεν έχουμε μια ώρα. Με έχουμε. πέντε εργαζόμενου στη Σιφούτ που θα πάνε να πάνε την παραγγελία που θα κάτσουν να, κάθουν, να μιλάνε στην τηλεόραση. <laughs> Σωστό και αυτό. Ναι, ενώ ο Άδωνη βγαίνει από τη μία μέρα στην άλλη. Δεν έχει παραγγελία να πάει. Και ο Λοβέρδο. Τι παραγγελίε και τα συμφέροντα που εξυπηρετεί ο Άδωνη γίνονται και χωρί να είναι αυτό εκεί. Και ο Γιάννη Λοβέρδο, ο βουλευτή μα. Ο Γιάννη Λοβέρδο, ο Γιάννη Λοβέρδο. Μα υποσχέθηκε θα τον ακούσουμε τώρα. Βγήκε σήμερα το πρωί ότι δεν θα πεθάνει κανεί. Να. Ξέρετε, εγώ εκπροσωπώ μια περιφέρεια, τη Δυτική Αθήνα, που έχει πάρα πολλά προβλήματα τέτοιου είδου. Επειδή με κάθε μέρα στου δρόμου τη Δυτική Αθήνα και στι γειτονιέ τη, βλέπω την, α, την, α, την αγωνία των συμπολιτών μου για τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν με μεγάλο σεβασμό και με μεγάλη κατανόηση γιατί πράγματι. Πολλοί άνθρωποι μας υποφέρουν, στην κυριολεξία υποφέρουν και από την ακρίβεια και από τη γενικότερη οικονομική απραξία τους. Σε αυτούς τους ανθρώπους <coughs> το κράτος είναι υποχρεωμένο να τους συνδράμει. Δεν θα εφήσουμε κανένα συμπολίτη μα να, να, να υποφέρει και να πεθάνει αυτό το χειμώνα που όλοι λένε ότι είναι ο βαρύτερος χειμώνας. Μπράβο! Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ευχαριστούμε, φαντάζομαι, εκφράζω όλο το. Το, Του Έλληνε που η κυβέρνηση διαστόματο Λοβέρδου μα είπε ότι δεν θα μα αφήσει να πεθάνουμε. Ωραία. Αυτό είναι το ζητούμενο. Μένω, πια. Έχουμε φτάσει, δεν θα πεθάνει, θα ζήσει. Απλά... Το πώ θα ζήσει δεν το συζητάει. Συμφωνεί ο Λοβέρδου ότι α, α, ο βασικό κίνδυνο από αυτού που κινδυνεύουν είναι από τύπου όπω τον Λοβέρδου. Ναι, ναι, όχι, όχι. Σώζει. Ναι, ναι, ναι. Απλά λέω. Γιατί δεν μένει στο αισιόδοξο και πάντα αναδεικνύει στην αρνητική πλευρά. Σου είπε δεν θα πεθάνει από πείνα ή από ρεύμα. Είναι κατόκυρο για αυτό. Μου χειριστείτε. Πεθαίνουν άνθρωποι για αυτού του λόγου και θα συνεχίσουν να πεθαίνουν. Αν και άρα κινδυνεύουν από τύπου σαν το Λοβέρντο ή τον Φιλέντο. και είναι θέμα Λοβέρντο, είναι διαρμητικό. Είναι το θέμα, ναι. Ε, σαν σήμερα, στο 6 Οκτωβρίου του 1943, έγινε μια <Σ>... ιστορία, ένα έγκλημα, άλλο ένα έγκλημα, το να ζει κάτω στην Κρήτη, στο χωριό Καλή Σικιά. Ε, είχε γίνει μια, δύο μέρες πριν μια μάχη μεταξύ ανταρτών και γερμανο-ιταλικού αποσπάσματος και επειδή δεν του άρεσε αυτό με του αντάρτες των ναζί πήγανε στο χωριό στις 6 Οκτωβρίου του 1943 και μάζεψαν όλες τις γυναίκες οι άντρες είχαν φύγει, μάζεψαν τις γυναίκες του χωριού και τους είπαν να πούνε πού είναι οι άντρε. τους ε, με απειλή, με όπλα και τα υπόλοιπα και υποθέτω με την υπόσχεση ότι αν, αν πούν δεν θα τι σκοτώσουν μετά ναι. και όπως, όπως έχει διατηρηθεί, διατηρηθεί στη μνήμη λένε οι γυναίκες όπλα εμείς δεν έχουμε και άνδρες δεν μαρτυρούμε και να μας εσκοτώσετε τίποτα δεν θα πούμε mm. και ε, τις ε, έβαλαν φωτιά στα σπίτια και τις έρθανε ζωντανές μέσα, σπίτια. μέσα στα, στα σπίτια αυτό έγινε στην Καλή Σικιά ε, πριν πάρα πολλά χρόνια στα δύσκολα πέτρινα χρόνια τη κατοχή. αύριο στο εφετείο συζητείτε, συζητείτε έχει ξεκινήσει η δίκη Τη Χρυσή Αυγή, στο εφετείο που το Και εφαιτίο. αύριο, δύο ακριβώ χρόνια από την απόφαση του πρώτου βαθμού τη δικαιοσύνη, καταθέτει η Μάγδα Φύσα. 7 Οκτώβρη του 2020 είχε βγει η απόφαση, που είχε βγει έξω και θυμόμαστε τι είχε πει, και με συγκέντρωση του κόσμου κτλ. Είχε λήξει δηλαδή η πρώτη φάση τη δικαιοσύνη με αυτή την απόφαση, την καταδικαστική εγκληματική οργάνωση μέσα στη φυλακή και τα υπόλοιπα. Αύριο. Κατά σύμπτωση, καταθέτει η ίδια η Μάγδα Φύσα ξανά πάλι τα ίδια, θα ξαναζήσει θα όλο, αυτό. όλο αυτό. Το τραβάει έτσι κι αλλιώ. Στο φεστιβάλ τη ΚΝΕ που ήταν, θυμάμαι, μα έλεγε ότι έχουν αποφυλακιστεί αρκετοί από τα δεύτερα στελέχη mm. που είναι στη γειτονιά. Και του βλέπω, μου λέει κανονικά. Του κοιτάω. κοιτάω, είναι ελεύθεροι όλοι αυτοί. Ναι. Θα δούμε τώρα ο δεύτερο βαθμό από την άλλη μεριά. Ναι, πώ όλο αυτό μπορεί να λειτουργεί. Θα ασχοληθούμε και αύριο στην εκπομπή, να το έχουμε στο νου μας Και χειροκορτάνε μπαίνοντα στην αίθουσα τα ναζίδια, ναι, ναι. άλλα ναζίδια Με ε... τον Κασιδιάρη και... προχτές που είχε πάει Με τον, τον Κασιδιάρη και τον πατέρα Πλεύρη και ναζιστικά. χαιρετούσε ναζιστικά και όλα τα υπόλοιπα Οπότε Αλκίνος Ιωαννίδης είχε γράψει μετά την δολοφονία Φίσα το «Πάντα θα ξημερώνει» Αν έχεις δόντι του φωνιά και γου σταματωμένα Αν μαύρισε τον ουρανό και θε να φας και εμένα μέσα στην καταιγίδα oh. Αν κάθει στο λαιμό σου σκόνη με στο μάτι, Μέσα στα σου και σύγκριος στην πλάτη Στη σιγουριά σου αγκίδα oh, oh, oh. Πάντα θα ξημερώνει oh, Θα διανύσια φέγγαρο, λεπίδι, δίχως πόνο δύναμη, δίχως όνειρο, ταξίδι, δίχως δρόμο όχι χωρίς καθρέφτη θα γίνω μέρα που θα κι άνοιξεις το λουλούδι Στο τρέμος ο αντίλαλος και πιο βαθύ τραγούδι <Στι> στη μαχαιριά που πέφτει πάντα θα ξηνερώνει πάντα θα ξηνερώνει ένα πανητάρι 34 χρονών ένα 70 hey, για το τίποτα γιατί γιατί, γιατί δείξουν τη δυναμή ποιοι είναι αυτό λοιπόν δεν είναι ένας τυχαίος δεν είναι λοιπόν ένας που βγήκε μεφισμένος το βράδυ εκείνο και δεν ήξερε τι έκανε οργανωμένο έγκλημα για ποιο λόγο γίνεται αυτό από ένα κόμμα. από ένα είναι ζωή, είναι ζωή και Ένα φωσάκι αγέννητο με στην καρδιά του σκότου. Πάντα θα ζημερώνει. Oh, oh, oh. Πάντα θα ζημερώνει. Εδώ, Έλληνο Φρέννερ, βλέπω τώρα ένα μήνυμα. Τη Πέμπτης Τη Πέμπτης, λέει ένα, μιλώντα προφανώ για τη μαγγραφή σα που είπαμε πριν. Και άλλε μητέρες έχασαν τα παιδιά του, αλλά υπέφεραν σιωπηλά το να αυτό το πόνο τη απολυά Μπράβο. Ναι. Εντάξει τώρα. Τι <laughs> είναι, είναι αυτοί οι σάπιοι, τα σάπια με μυαλά. Που σκέφτονται με αυτόν τον τρόπο, που μόλι βλέπουν μαγδαφίσα, λογικό και κατανοητό, του ανεβαίνει το αίμα στο κεφάλι. Έτσι κι αλλιώ, γιατί συμβολίζει και κάτι άλλο πέρα από τον μπο... πόνο στο παιδί. Προφανώς, γιατί μ, με πολύ μαχητικό τρόπο και μόνο για αντιφασιστικού λόγου πηγαίνει σε συγκεντρώσει. Τι θα ήθελε δηλαδή ο Χρήστο εδώ, Αθανασόπουλο, που στέλνει το μήνυμα να κλειστεί μέσα και να μην μιλάει καθόλου που οι φασίστε τη σκότωσαν το παιδί στην γειτονιά. Να μην το πει πουθενά, να μην βγει να, να μιλήσει γι' αυτό. Πού να, να κάτσει, τι θα προτιμούσε. Δημιουργήθηκε να πει τα κίνημα. μάτια και να σκύζω και το κεφάλι, μήπω. Δημιουργήθηκε και ένα κίνημα. Έχουν χάσει κι άλλε μάνε από φασιστικό χέρι τα παιδιά του και μαχαίρι. Του Λουκμάν, η μάνα που επιστρέφει. Ναι, άλλες χάσει. Δεν, δεν λέμε για θάνατο γενικώ. Κι άλλε θάνατο... έχουν χάσει και, από... ναι, και του Λουκμάν. Ναι, μιλάνε όλοι. Ενώ, δεν ήταν μόνο αυτά τα δύο θύματα Όχι, Μιλάνε, προφανώ θα μιλήσουν γιατί δεν είναι από φυσικά αίτια, από τροχέο. Που, τι, τι μπερδεύει εδώ, πόση λιθιότητα μπορεί να υπάρχει σε έναν άνθρωπο Μεγάλη Μεγάλη ναι. και πολύ παραπάνω φανταζούμε Έχουμε και έξι του μήνα έχει σήμερα Έχουμε τρεις νεκρούς εργάτες τον Οκτώβριο τρεις νεκρούς και 51 όλο το 2022 Ωραία Νεκροί εργάτε. Νεκροί εργάτες. Οι δύο τελευταίοι στο σούπερ μάρκετ στο μενίδι που τον καταπλάκωσε τον άνθρωπο και στα, στα, στα μεταλλεία στη Φωκίδα, χτες και προχτές, στα μεταλλεία στη Φωκίδα, άλλο ένας ε, εκεί. Προφανώς δεν είναι φταίξιμο όλων αυτών. Προφανώς υπάρχουν και ευθύνε και για αυτό το θέμα. Δεν παίζει πουθενά αυτό το θέμα. Και δεν θα παίξει. Δεν παίζει πουθενά. Παίζουμε άλλους θανάτους που από φυσικά αίτια Μάλλον και τον εργάτη στην Κόσκο που διχοτομήθηκε αναγκαστικά τον παίξανε γιατί έγινε θέμα από του εργάτε. Εγκατακόσφηκε μετά πάλι η μπήκη Ναι, το ξέρω, το ξέρω. Έγινε έτσι. Και βγαίνει ο Άδωνη Γεωργιάδης χθε μια ανακοίνωση μου, ο υπουργό αναπτύξεω. Τη γνωστή και... αναπτύξεω. Ναι, ναι, ναι. Όχι μια από το χωριό, δεν την ξέρετε. Κάλεσε τα σούπερ μάρκετ ο Άδωνη. τις αλυσίδες μεγάλες σούπερ μάρκετ. Ναι, όλες. Με, με το που βλέπουμε την ανακοίνωση ότι κάλεσε στα σούπερ μάρκετ, τι περιμένεις, Ο Υπουργό καλεί τα σούπερ Ό,τι, θα παγώσετε τιμέ. Θα μειώσετε, θα μειώσετε δηλαδή, τι τιμές, Θα κάνετε προσφορέ. Θα, θα Παιδιά εδώ, Στα βασικά τουλάχιστον προϊόντα και Δεν θα Κυριακέ. Αυτό αφορά του μιλάω για τον κόσμο. Τα τρόφιμα που αγοράζουν γιατί δεν να Και η ανακοίνωση που βγήκε γράφει τι θα γίνει προσπάθεια συγκράτησης των αυξήσεων. Α. Δηλαδή ζήτησε, αυτό είναι κατά λέξη, από τα σούπερ μάρκετ, όχι να μειώσουνε, Να προσπαθήσουν τα σούπερ μάρκετ, όχι, όχι το όχι κράτο. Που μπορεί και να μην τα καταφέρουν. Ναι, να, να βάζουμε ένα στοίχημα ότι δεν θα τα καταφέρουν. Δεν ξέρω. Στο ε, λέω έχω τώρα. εμπιστοσύνη στην ανάπτυξη και στον Υπουργό Αναπτύξεω αυτή τη χώρα που δεν έχει κάτι να περιμένει οτιδήποτε άλλο και λειτουργεί για το συμφέρον του πολίτη. Εδώ, σε αυτό το θέμα, καλεί τα σούπερ μάρκετ και λέει: Προσπαθήστε να συγκρατήσουμε τι αυξήσει που θα <laughs> γίνουν, δηλαδή αυξήσει να είναι συγκρατημένε. Δηλαδή το πάει λαό-λαό, δεν μπορεί να επιβάλλει η κυβέρνηση εδώ μαχαίρι μείωση. Στη σύνταξη όμω το να επέβαλε. Στη μείωση μισθού το επέβαλε. Εδώ δεν μπορεί να το επιβάλλει. Δεν είναι το ίδιο τώρα, εντάξει. Το ξέρω Ή, ότι δεν Τι ίδια ρίσκα παίρνει ο συνταξιούχο ο ένα με το μασούτι το φίλο του άλλου. Αυτά άδελοι. τα σωστά που λέμε πάντα και τα λέμε εμείς για πλάκα, αλλά τελικά τα λένε και οι ίδιοι. Σοβαρά. σοβαρά. Βγήκε σήμερα ε, το πρωί. Ε, ε, αν δεν τα καταφέρει. Εγώ σου λέω: πάει το διάλογο, ο διάλογο του και, ποτάρει, και, και δεν τα καταφέρει. Ρε, σούπερμαρκετάς ποστολί, κλέφτες να γίνουν οι Δεν θα γίνουν παραπάνω κλέφτε. Λοιπόν, τι θα γίνει μετά. Θα έχουμε κυρώσει αν δεν τα καταφέρει. Ή θα πούνε bad luck. Sorry. <laughs> Κοίτα να δει γκίνια. Μάτι ήταν. Χαρτοπετσέτε, το πακέτο, 1,74 αρχέ Σεπτέμβρη. μια 2,49. Πόσε έχει α πούμε. 1,74 αρχέ Σεπτέμβρη, 2,49 χτε. Η, η ίδια χαρτοπετσέτα. Όχι, του πάρτι, ακριβή. Όχι, πια ακριβή. Η, η αυτή, κόκκινη. Αυτή, αυτή είναι που είναι σαν πλαστικό. <laughs> και είναι σαν να κάνει με <Συνδέρνησε>, Και αν πατήσει κάτω, γλιστρά, έχει φύγει. Ναι, ναι. Μα είναι πλαστικό αυτό. Αυτό θέλει στόκο μετά για να ισιώσει. <laughs> δηλαδή <Δες, laughs> σου έχει κάνει χαράγματα. Το βιτάμ ήταν 250 βιτάμ. γραμμάρια. Βάζει Vitam από πάνω <laughs> μετά για να ισιώσει. Αν βάλει και Vitam, έχει φύγει. <laughs> Δεν είναι. που θα παίρνει συγκρού και φτάνει κάτω στον στο Ιάρχο. <laughs> Το βιτάμ ήταν 250 γκρ <laughs> αρχέ. Ε... Ελληνικό προϊόν. Στο τέμβρη και είχε ένα 14. <laughs> τώρα έχει γίνει 200 γκρ. Έχει mm. μειωθεί το ξέρεις αυτό το κόλπο που κάνουν. Έχουν μειώσει τι ποσότητες ah, Ναι, ναι, για να Ένα μην 47. Είναι αύξηση 50%. Γιατί έχει μειωθεί και η ποσότητα. Ναι, αλλά Ρο, έχει και, διόχρο, και ο, ο άνθρωπο, όμω η επιχείρηση έκανε κάποια έξοδα να φτιάξει καινούργια συσκευασία. Αυτά. Όχι, στην ίδια. Και δεν τα λένε. η ίδια συσκευασία πιο ίδια. Κάτω. Ναι, ναι, τι θε τώρα. Α, δηλαδή, Σε λίγο. χωράει <laughs> να βάλω και κάτι ακόμα. <laughs> να βάλω ναι. και λίγο μαρμελάδα μαζί να το συμπτύξουμε ε, βάλω μια φέτα ψωμί. Μια φέτα Ξέρω Αφού έχει χώρο, τι μπορεί να βάζουν μέσα για να μην Να Τα κοφέμωρε που βάζουν στα δώρα μέσα για να μην σπάει το κι άλλο. Ναι, ναι, μπράβο, αυτό, ναι, ναι, ναι. Που βάλει λίγο κοφέ από κάτω ναι, για να αποκατέψει Ναι, αυτό ακριβώ. Θα φας και λίγο στη μερέντα πάνω σε και λίγο. Έτσι. Θα αγοράζει, θα το κάνουν δωρεάν το Vitam, αλλά θα είναι άδειο. Μόνο η συσκευασία. Από τα 200 γραμμάρια μείνουν 3 γραμμάρια. Ή... Ένα άλμα μόνο, ξέρω. Όχι καινούργια κιόλα. Από άλλον, πασαλημένη, να έχει γύρω-γύρω και λίγο ναι. τη μυρωδιάκάκι να καταλαβαίνει. Εκεί είναι το επόμενο. Να είσαι ανώμαλο ότι Vitam θα μπορεί να θα κάνει ωραί σου. Με άρωμα πια. Ναι, ναι, ναι. Βενζίνη, εσάνς, 7 ευρώ. 7 ευρώ. Γιατί η έχει ακριβήνει και το εσάν. Αυτά τώρα μας θα αλλάξουν γιατί είπε στο σούπερ μάρκετ, σας παρακαλώ κάντε τα πάντα και υποσχέθηκαν τα σούπερ μάρκετ. ναι. <laughs> <laughs> <laughs> Ναι, ναι, θα προσπαθήσω να συγκρατήσω τώρα. Έλασε, παρακαλώ. Και έβγαλε ναι, ναι. και ανακοίνωση γι' αυτό. Ωραία. Έβγαλε ανακοίνωση ότι θα συγκρατηθούν οι αυξήσει που καλπάζουν. Πα τώρα και αν πα τα απόγευμα, έχει ανέβει η τιμή. Πάμε τώρα, κλείστε. <laughs> κλείστε. Πάμε... <laughs> Κύρκο, βα... <laughs> βάλε τραγούδι. Βάλε 12 λεπτά. Το the Έχουμε και το 20 λεπτά. Το μακρύζε μπέκικο για τον Νίκο. Για τον Νίκο, για τον Γιώργο. Για τον Άδονη. 20 λεπτά. Ο Άδονη σήμερα το πρωί λοιπόν. Πήγε στον Άρη Πορτοσάλτη στο ραδιόφωνο. Πού τον βρήκε, Πώ τον ρα... κατάφερε καλεσμένο. Ναι, ήταν, ήταν δύσκολο, αλλά πήγε εκεί και άκουσε τι είπε. Είχα πάει την περμένη εβδομάδα στη Γερμανία πάλι για αναζήτηση επενδύσεων και εκεί πάμε πάρα πολύ καλά. Και θα φέρουμε πολλέ επενδύσει από μόνο μήνε. Μπράβο! Ε, θα υπάρχει και ένα ταξίδι του Πρωθυπουργού εκεί που οργανώνουμε. Θα γίνουν φοβερά πράγματα. Το GovGR του το έδειχναν στο κινητό. Το και τι κάνουμε στην Ελλάδα από το κινητό. Και οι Γερμανοί μου συνάδελφοι έπεθαν λυπόθυμοι. Δεν είμαστε καλύτεροι τη Γερμανία. Δεν έχει το ένα χιλιοστό τη Ελλάδα του κ. Μπυρακάκη. Λέω ότι η Ελλάδα. Σήμερα στιγμή, που μιλάμε, ναι. το ελληνικό κράτο δουλεύει το όνο... καλύτερα του γερμανικού. Τελεία. Το βρίσκω υπερβολικό αυτό. Πήγαινε στο Βερολίνο, ναι, ναι. Όχι, Δεν ξέρω, έχουν Ιντερνετ στο, στο Βερολίνο, στο Γερμανία. Να του δώσουμε, να του δείξουμε. Ρεύμα έχουν. Τα φώτα γενικότερα. Το έλα τώρα, αυτοί ακόμα βε, βε, μαζεύουν βελανίδια σπάσματα. Ξελυποθήμησαν οι υπουργοί. Ξελυποθήμησαν οι υπουργοί. Δηλαδή τον κόβ του έδειχνε τον κόβ και λυποθήμησαν οι υπουργοί δίπλα οι Γερμανοί. Μπορεί, μήπω του έδωσαν λίγο μυρωδιά από την πόχα τη κυβέρνηση για να ξυπνήσουν. ξέρω. Αλλά τα έδιλεγε αυτά στη Γερμανία, ότι τι καλά που είμαστε εμεί εδώ με πιερακά και τα ηλεκτρονικά μα και οι Γερμανοί τον κοίταγαν και λυποθήμησαν κιόλα. Πώ δεν του είπε, Α, έχετε και ένα καλοκαιριάκο. <στοί> <στοί> στη χώρα σα. Δεν ξέρω τι έγινε, αλλά <στοί> αυτά, oh, yeah. έτσι το βιώνει ο Άδων. Μην το χαλάσουμε. <στοί> Όχι, δεν θέλω. Ζει το όνειρό του. Χθε λοιπόν το βράδυ στο δελτίο ειδήσεων του Αντένα, Χατζη Νικολάου. Είναι ο καλεσμένο ήταν ο Άδων ή ο Πορτοσάλτης στην εκπομπή αυτή, δεν ξέρω. Ο Άδων. Το απόσπασμα που βάλαμε είναι λίγο χαζό, γι' αυτό το βάλαμε. Προφανώ πηγαίνει εκεί, είχε θέματα να πει τώρα για τι ακρίβει, για τα ωράρια. Κυρία, δεν είναι και έτσι κι αλλιώ. Γενικώ κάνει εμφανιστήριο. Συγγενεί στου Και, στο και πολλοί λένε εδώ γιατί παίζουμε συνέχεια Άδωνη γιατί βγαίνει τρει φορέ τη μέρα. Δεν βγαίνουν άλλοι υπουργοί. Έχουμε και εμεί ένα θέμα εδώ. Ένα, ένα καημό. Βγαίνει συνεχώ. Τέλο πάντων. Χθε το βράδυ πάλι ο Άδωνης βγαίνει στο δελτίο. Δύο του αντένα. Είναι ο Χατζηνικόλαο και είναι κάτι μακρύ. Και μιλάνε. Εμένα πρώτα μου έκανε εντύπωση ότι ο Άδωνης είναι σε εξωτερικό χώρο και είναι κλαμπ μάλλον αυτό που είναι. Σε είναι club. μια ενοχλητική μουσική από κάτω. Ναι. Να ακούσουμε το πρώτο απόσπασμα. 45% αύξηση στο αλεύρι από το Μάιο, 35% στο γάλα, 25% στα μακαρόνια. Συν αυτέ τι αυξήσει που έρχονται όσο λελογισμένε κι αν είναι. Θεωρείτε ότι αυτό είναι λογικό ακόμα και σε συνθήκε πολέμου ή είναι παραφουσκωμένο, Όχι, όχι, δεν είναι παραφουσκωμένο, κυρία Μαγκρέσ. Έχουμε βάλει πολύ ενδελεχεί ελέγχου. Μόνο το τελευταίο εξάμεινο το σήμερα γιατί βαρέθηκα να ακούω άδικη κριτική, όχι σε μένα προ υπηρεσία Υπουργείου Ανάπτυξη, Μόνο το τελευταίο εξάμεινο έχουμε κάνει για την εστροχέδια περίπου 4.000 ελέγχου. 4.000 ελέγχου έχουν κάνει. μουσική από κάτω. Τα διαμάτια στο κορδί και συγκάλωσε λεφτά. Κλαπ, κανονικά. Γιώλο. Όλα, Γιώλο. υπουργό βγήκε να πει. Πώ δεν υπέλενα <laughs> να κορδισθούμε κατά την τρισκομπάλα. Τώρα που ο Ντίτζη μη ξέρει, κολεγιάλα. 4.000 ελέγχου έχει κάνει. Το βυτά μου που είπα και το... τη χαρτομετζέτα την έπιασαν. Με 57% αύξηση. Δε, δε, δεν έπιασε, δεν πήγαν στα ψυγεία Η κάτια μακρύ λοιπόν ακούει το 4000 και κάνει τη διαίρεση Πού το άκουσε μέσα σε αυτό <laughs> Είναι λίγο κρεμβριστικό Για το ράδιο είναι εκνευριστικό όντω, Αλλά πιάνει η κάτια και λέει Το διαιρεί για όλη τη χώρα Αναμέρα πόσοι έλεγχοι γίνονται Με συγχωρείτε, αλλά επειδή τον είδα αυτόν τον αριθμό, αν διαιρέσετε το 3.800 ελέγχου που έχετε κάνει, δι' 180 μέρε, είναι 20 έλεγχοι τη μέρα. Και να βγάλω και, τα, και τις, τα, τα Σαββατοκύριακα, είναι 28 έλεγχοι την ημέρα σε όλη τη χώρα. Θεωρείτε εσείς ότι αυτό είναι ένα ικανοποιητικό αριθμό για τι συνθήκε που ζούμε, 28 έλεγχοι τη Έχει μέρα. Δεν μπορείτε να μου πει, υποδείξτε καμία οποιαδήποτε περίοδο του ελληνικού που να είχε έστω μη έναν έλεγχο την ημέρα. Ναι, αλλά δεν ζούμε. Με και Είμαστε, μάλιστα αυτή η έλεγχη με συγχωρείτε, διαπίκτασαν και, εγώ, κυρία Μακρή, και... Έχω σοβαρό 10% και εγώ αρνούμε να κάνω συζήτηση με μη σοβαρά πράγματα Đέλη, Μην με διακόψτε, παρακαλώ, μην με διακόψτε, μην με διακόψτε Ο λαϊκισμός θα έχει κάποια όρια Λοιπόν, 40 χρόνια καλό όποιον θέλει βουλευτή να κάνουμε κοινοβουλευτικό έλεγχο Αν έχουν κάνει στο Υπουργείο Ανάπτυξη. σε 40 χρόνια 4.000 έλεγχους Μουσική παίζει από κάτω. Είναι λαϊκισμό αυτό που μου το ρώτησε η Κάτια. Είναι, είναι λαϊκισμό αυτό, αυτό που κάνει ο Άδων και πετάει την μπάλα στη να πει Μα και οι άλλοι δεν έκαναν. Άρα και οι 28 που κάνω και οι πολλοί σα είναι. Οι άλλοι δεν είχαν πόλεμο στην είναι. Ευρώπη. Αυτό είναι η πολιτική ε, δεν, προφανώς, είναι δεν είχαν πόλεμο στην Ευρώπη. Δεν είχαν Δεν είχαν ενεργειακή κρίση. Δεν είχαν πανδημία. Δεν είχαν, δεν είχαν. Τώρα που τα όλα αυτά, 28 Μα δεν θα μπουν στο supermarket, στον μπακάλι θα πάρουν. Ο μπακάλι θα φοβηθεί. Όπω δεν, δεν, δεν πήγαν στα δηληστήρια που είχε πάει επίσκεψη. Τίποτα, κλείσανε ένα πρατήριο που το ρουφιανίλικα από το απόδειξε. Τι άξονε. Αυτό. Τίποτα άλλο. Λειτουργήσε το ρουφιανίλικα αυτό, καλά πάει. Καταγγέλνουν τι αποδείξει. Ναι, ναι, ναι, ναι. Γίνεται και εσύ ρουφιανό στη χώρα σου. Στην Ελβετία βγάλαμε μια διαφήμιση, αν ακού με στη νύχτα ότι ο άλλο έχει ρεύμα και τηλεόραση, να παίρνει να το καταγγέλει. Ο γείτονας, Α, κυραιύμα, ε, να Α, χωρίς να πυροβολήσεις. Δεν έχει να oh, είναι Ελβετία, είναι η σύγχρονη Άλλη χώρα. Σοβα... Ναι, σωστό, και την πέρισκα, Α, είναι καμιά αφρικανική. Είναι στην ουδετερότητα, δεν είμαστε Αυτό για τέτοια. ακριβώς. Σωστό. Σε, χτες, σε πήρε τηλέφωνο, θα ακούσουμε τώρα, θα ακούσουμε τώρα, σε ένα τηλέφωνο στο λαό, που πρέπει να το μεταδώσουμε τώρα. Ναι. Μπαμπού. Α, μωρί τον έφαγε και τον Ζάχο. Ήθελα να σου πω ότι αύριο έχω τα γεννές πιά μου, γίνομαι 92. Α, άντε να τα κατοστήσει τώρα τι είναι αυτό, καλή ευχή είναι, 8 χρόνια είναι ακόμα. <ΣΣΣ> Κάνω μια ευχή διάρκεια 8 ετών βέβαια, δεν είναι κακή. <ΣΣ> να μαζήσεις, πολύ χρονινά σε. Ευχαριστώ. <ΣΣ> Πολύχρονη και οξυδερκής Πώς Γάμισε το, άστο. Να παίρνει τηλέφωνο Μπαμπο Ναι, ναι Πες μου το ονοματάκι σου Ποιο Το μικρό το όνομα Ισμίνη Ισμίνη, μπράβο Να ξέρω πώς θα σε γιορτάσουμε Έλα, γεια Θα σου κάνουν πάρτι <ΣΣ> Γιατί είσαι ασύμφορη στα κεράκια Όχι, όχι πάρτι Ένα, είναι ερωτηματικό να τελειώνουμε τώρα εκεί, εντάξει Δεν είμαι για πάρτι Και τώρα είμαι. Τι? Yeah, είμαι Χάλη. Uh, κουράκια, κουράκια. Ναι. Yeah, yeah, yeah. Να ακού ραδιόφωνο. Ελάχισε, yeah, ρίχνε. Yeah, yeah. Άντε, να είσαι καλά. Χρόνια πολλά. Ευχαριστώ. Γεια, χαρά. Γεια. Yeah. Λοιπόν, κλείνει 92. Ναι, η κυρία Ισμίνη. Σήμερα είναι. Χθε πήρε για σήμερα ενό. Για χρόνια πολλά, λοιπόν. Γερή, δυνατή και είναι ο, ο άνθρωπος που μας τονώνει όσο κανείς άλλος. Ε, Τέτοια τόνος δεν την παίρνουμε από τα 18, είτε από τα 28, είτε από τα 38 έτη. Την παίρνουμε από την κυρία ισμήνη 92 χρονών. Δεν σου ζήτησε τραγούδι. Όχι, αλλά βάλαμε αυτό, εμείς βάζουμε εμείς. αυτό. Πρέπει να το έχει προλάβει, γιατί αν είναι 92 έχει γεννηθεί το 30. Ε, ο, στα τσάτς ήταν πρώτο ναι, τότε. τότε. Λοιπόν,